Because she is pretty, she is the belle of Belfast City. She is a courting one to play, play, play, play with me, hallelujah. Why is 2020 not 2020? Pop. Oh, my God. Oh, my God. Oh, Η φθηνότερη ενέργεια όμω είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Ο καλύτερο μου σακά είναι αυτό που δεν έχουμε φάει ποτέ. Είπα και εγώ ένα δικό μου, γιατί αυτό που του γράφει τους λόγους του λόγου του, Κυριακό Μητσοτάκη, βάζει διάφορα τέτοια. Το πιο πρόσφατο είναι από το χθεσινό διάγγελμα, αυτό με τη φθηνότερη βενζίνη που δεν ε, την καταναλώνουμε. Πώ το είπε, Την ενέργεια, τη φθηνότερη ενέργεια. Οπότε βάλαμε και όλα τα άλλα. Ο ίδιο πρέπει να είναι του γράφει, ότι ο Μάρτιο δεν είναι Μάιο. Παίρνει όλου του μήνε και λέει ότι δεν είναι ο ένα μήνα ίδιο με τον άλλον. Πολύ σοφό και πάρα πολύ έξυπνο. Το έχει κάνει και με τα χρόνια μετά. Είναι από τα διαγγέλματα μέσα στη διάρκεια τη πανδημία και συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται. Και μπράβο στον λογογράφο και μπράβο και στον Κυριακό Μητσοτάκη που τα λέει όλα αυτά. Τα βλέπει δηλαδή, τα διαβάζει, τα εγκρίνει και λέει πολύ ωραίο, έξυπνο. Θα το πούμε. Έτσι λοιπόν και εμεί, λανσάρουμε αυτό με το μουσακά, μπορούμε και ένα άλλο. Η φτηνότερη βενζίνη είναι αυτή που δεν βάλαμε ποτέ. Επίση, ισχύει. Σαν αυτό του κυριακού Μητσοτάκη, δεν κατάλαβα το να το λέει ο σε διάγγελμα με τι κουρτίνε από πίσω είναι έγκυρο και το να το λέμε εμεί εδώ είναι αστείο. Όχι. Και κάτι άλλο. Ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο είναι αυτό που δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Και αυτό πολύ καλό. Μπορεί να το χρησιμοποιεί κανεί και άλλε τέτοιε παπάντζε που μπορούμε να πούμε και εμεί, που δεν είμαστε πρωθυπουργοί. Ωραία είναι όλα αυτά που μπαίνουν στα διαγγέλματα για να διανθίσουν του λόγου και να του κάνουν έτσι πιο. Βατού προ το κοινό και να δείξουν ότι υπάρχει και σκέψη από πίσω και υπόβαθρο και πνευματικότητα. Αυτά τα συμπεράσματα από τα διαγγέλματα και από το χθεσινό διάγγελμα που μοιράστηκαν πάλι λεφτά. Εκλογέ έρχονται, οπότε πρέπει να μοιραστούν. Ε, τώρα πώ είναι ένα θέμα, γιατί δεν έχει πολύ καταλάβει ο κόσμο ακόμα τι θα γίνει με όλο αυτό. Νομίζω και οι υπουργοί που το ανακοίνωσαν το πρωί. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Θα μείνουμε στα βασικά και στι αλήθειε που υπόθηκαν από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Συμπολιτήζον. Θα είμαι ωστόσο ελικρινής, Η πολιτεία Σας λέει ψέματα. Αυτό είναι το όραμά μου και αυτό υπηρετώ με συνέπεια κάθε μέρα. Overall, sus, θα είμαι ωστόσο ελικρινής, Η πολιτεία Σας λέει ψέματα. Η πολιτεία σα λέει ψέματα. Αυτό είναι το όραμά μου. Και αυτό υπηρετώ με συνέπεια κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Εμείς Εμεί ευχαριστούμε που έχει την ειλικρίνεια και το παραδέχεται για το πώ ακριβώς λειτουργεί η πολιτεία, ποιο είναι το όραμά του και με ποιο τρόπο το υπηρετεί κάθε μέρα. Απόσπασμα από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μιτσότακη. Ήταν μία αλήθεια αυτή. Μια άλλη αλήθεια είναι αυτή που είπε ο Ποτέ δεν πολιτευόμαστε βάσει δημοσκοπήσεων. <laughs> Εάν πολιτευόμασταν βάσει των δημοσκοπήσεων, θα λέγαμε μια χαρά στο 8% κερδίζουμε, όμω ποτέ ο Μητσοτάκη, ποτέ κανένα σε εμά δεν κατασχολεί με τι δημοσκοπήσει. Όμω ποτέ ο Μητσοτάκη, ποτέ κανένα σε εμά δεν κατασχολεί με τι δημοσκοπήσει. <laughs> Η φθηνότερη ενέργεια όμω είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Πώ το παρεμπέδιε, Έλληνα, πώ το παρεμπιέρι. αυτό που είπε τώρα εδώ, πώ το παρεμπέδιε, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Η ενέργεια όμω είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Πολύ νόστιμο, όχι απλά νόστιμο. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να μα λέει ότι δεν κοιτάνε καθόλου τι δημοσκοπήσει. Δεν ήταν προϊόν Μοντάζ. Το είπε έτσι ακριβώ, ότι ο ίδιο οι υπουργοί, οι βουλευτές, Ο Πρωθυπουργό δεν κοιτάνε καθόλου τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, το χθεσινό διάγγελμα έγινε έτσι. Για το καλό, το γενικότερο καλό, για το καλό του ελληνικού λαού. Δεν βλέπουν καθόλου δημοσκοπήσεις, Δεν έχουν καθόλου τον νου τους τις εκλογέ. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει. Πάνε, πάνε, κάνουν το έργο τους και στο τέλο τη τετραετία, ό,τι γίνει, τότε θα θερήσουν και του καρπού. Ήταν πολύ ειλικρινή, πολύ αληθινό ο γι' αυτό μα άρεσε. Και τον, θέλαμε να τον μοιραστούμε μαζί σα, να τον ακούσουμε όλοι μαζί. Άλλος υπουργός τώρα, πολύ επιτυχημένο, είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις αλλεπάλληλε κρίσεις που έχει κλειθεί να αντιμετωπίσει και να σας πω γιατί προηγείται. Γιατί, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει, ότι, συγκρίνοντας και μεταξύ των κομμάτων, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε αλάθητοι, ότι... Η μόνη δύναμη που μπορεί να κρατήσει αυτή την ώρα το τιμόνι <coughs> της Ελλάδας μέσα στην τρικημία είναι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας. Ρε, άκρη, Και ο μόνος πολιτικός αρχηγός που μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρε, κάνε άκρη! Σε αυτό είναι σαφές. Ρε, κάνε άκρη ρε. Στα μούτρα τρασούρα μου! Η μόνη δύναμη που μπορεί να κρατήσει αυτή την ώρα το τιμόνι της Ελλάδας μέσα στην τρικημία είναι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας και ο μόνος πολιτικός αρχηγός που μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Μπράβο. Έτσι θα αντιλαμβάνεται ο Κύρος Χατζιδάκης. Έτσι θα βλέπει και έτσι ήθελε να τα μοιραστεί και αυτός μαζί μας και έχει δίκιο διότι τιμονιέρησε πολύ σωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ε, το, το ίδιο το κόμμα είναι ότι καλύτερο μέσα σε αυτή την κρίση με όλα αυτά που μας συμβαίνουν και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος ε, και όποτε δει υπουργό τρέχει κατά πάνω του να τον ευχαριστήσει για αυτόν και για αυτούς ακριβώς τους λόγους δηλαδή ε, έρχονται οι της ΔΕΗ και θα έρχονται για λίγο καιρό αν ισχύσουν αυτά που είπε χτες, έτσι όπως έρχονται η βενζίνη είναι στην τιμή που είναι Τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια είναι έτσι όπω είναι και στι λαϊκές αγορέ. Τα ξέρουμε όλοι, τα βλέπουμε όλοι, τα ζούμε όλοι και τα παρακολουθούμε όλοι. Και μόλι δούνε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Παρβάκη, για παράδειγμα, πέφτουν όλοι πάνω του να βγάλουν φωτογραφίε και να τον συγχαρούν. Αποφάσισα να πάω με τον γενικό μου γραμματέα, επειδή προηγούμενα να πάει στο λιμάνι του Πεδάκη και κάνουμε έλεγχο τα αρνιά, τα εισαγόμενα κτλ. και, και τι ελληνοποίησει. Την άλλη μέρα, παιδιά, θα πάμε στην Βαρβάκη αγορά που είναι και την τυχεία αγορά των Αθηνών, μεγάλη Τετάρτη, εν ώψη τη αγορά Και πάει κόσμο, έτσι είναι. Εκεί. Πράγματι κάτι από το γραφείο μου είπα: Κύριε Υπουργέ, είναι λίγο ρίσκο, θα πάτε στην Βαρβάκη, υπάρχει πολλοίς κόσμο, μπορεί κάποιο να φωνάξει, μπορεί κάποιο να γίνει. Ξέρετε, οι να μην Εγώ είπα: Με πάρα πολύ, ο δεν κρύβεται, λαϊκή, πρέπει να μπορεί, για να Και πήγα σε Εγώ δεν είχα φωνάξει τα κανάλια, αλλά εν πάση ήταν εκεί πέρα οι άνθρωποι που πήγαν να ακολουθούν την κάμερα. Ε, και και την ώρα που μπήκα είχε με την κάμερα. Δεν ξέρω αν είδα, τι έγινε. Τα είδα καθόλου. <σχερνή> είχε selfies αυτή τη φορά. Και selfies ή... είχε και, και μπράβο είχε και που συνεχίζει να Γκρίνια δεν είχε καθόλου δηλαδή. Είχε και γκρίνια. Βεβαίω και είχε. Αλλά γκρίνια κανονικοί ανθρώπινοι. Υπουργέ, βάλτε πλάτη ή δεν βγαίνουμε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η εικόνα ενό κόσμου που δίθεν απεχθάνεται την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είναι μόνο στο μυαλό του Δεν Σου Δεν πάμε εμεί στη Βαρβάκη, γιατί αν πηγαίνετε στη Βαρβάκη, θα βλέπατε όλου αυτού του ανθρώπου να θέλουν να βγάλουν selfie, να τον αγκαλιάζουν και να του λένε τα καλύτερα. Εμεί, όλε τι άλλε αγορέ που κυκλοφορούμε, βρίζουν. <Κι> Πώ γίνεται αυτό να μην πηγαίνουμε στα ίδια μέρη που πάει ο Άδωνη Γεωργιάδη και ανταμώνει όλου αυτού του ανθρώπου που κατά τι ήταν εκεί μια κάμερα, γιατί ο ίδιο δεν είχε φωνάξει κάμερε, αλλά ήταν μια κάμερα ενό καναλιού. Και το αποτύπωσε όλο αυτό, η κάμερα του ενό καναλιού, γιατί δεν είχε ειδοποιήσει τι κάμερε. Ο Άδωνη Γεωργιάδη θα έλεγε χθε το βράδυ όλα αυτά και μα περιέγραφε πόσο ωραία ήταν τα πράγματα την μεγάλη Τετάρτη του Πάσχα. Σύμφωνα με το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Ιούλιο, με κάποιο τρόπο, δεν το έχω καταλάβει ακριβώ, αλλά για να το λέει ο έτσι θα είναι, θα καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογή, η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογή, η οποία όμω έχει φτιαχτεί, έτσι ξεκίνησε, για το καλό των Ελλήνων καταναλωτών. Η ρήτρα αναπροσαρμογή όταν σχεδιάστηκε, σχεδιάστηκε ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. κανένα δεν φοβάσαι. Δεν θα μείνει κανένα όρθιο, θα πεθάνουμε όλοι. τίποτα δε θυμάσαι. Ρε αυτό <σ conservation> <conclusions> Η μεγαλώνει. Καταπληκτικό. Η ρήτρα προσαναμογής σχεδιάστηκε ως ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. Ρήτρα. Ρήτρα. Κάκη. Κανένα δεν φοβάσαι. Ρήτρα. Ρήτρα. Κάκη. Τίποτα δε θυμάσαι. Ρήτρα. Ρήτρα. Ρήτρα. Απόψε που. Είμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Δίπλα στον κάθε συμπατριώτη μας, κυρίω τον οικονομικά ευάλωτο συνάνθρωπό μας. Επισης δουλειά νομίζετε ότι κάνουμε εμεί κύριε Σεμπέκο, χρυτσίνιας πάμε. Ω κυβέρνηση κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο κύριος Σταϊκούρας. Από σήμερα το προ... από την παρουσίαση που έκαναν οι υπουργοί την εξειδίκευση των μέτρων Αυτό που ανέλησε, που ανακοίνωσε χθε ο Κυριακό Μητσοτάκη λίγο πριν, ήταν το ρήτρα-ριτράκι, όπω το φτιάξαμε από προχτέ, και ακόμη πιο πριν, ο Άδεν Γεωργιάδης που μα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα πόσο καλή ε, ήταν η Ρίτρα και είχε ξεκινήσει με πολύ καλές προθέσει. Την καταργούν τώρα, σύμφωνα πάντα με το διάγγελμα, θα το δούμε στην πράξη. Ε, γιατί δεν, τελικά δεν ήταν για το καλό των καταναλωτών, ήταν για το καλό των παρόχων, που κι αυτοί με κάποια έννοια καταναλωτέ είναι και κακό του βρίζουμε. Δεν τα καταλαβαίνω μερικέ φορές όλα αυτά, αλλά οκ. Okay. Έρχεται μια πολύ καλή είδηση, αλλάζουμε κατηγορία, μένουμε στο οικονομικό κοινωνικό θέμα, έρχεται μια πολύ καλή είδηση, μας τη λέει ο κύριο Οικονόμου. Καλό μεσημέρι. <coughs> μια σημαντική εξέλιξη μίζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος αφορά το μηδενισμό των συντάξεων. Μια σημαντική εξέλιξη μίζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος αφορά το μηδενισμό των συντάξεων. Σε ευχαριστώ Παναγία. Είναι καλό μέτρο αυτό. Δεν καταργούν τι συντάξει, μηδενίζονται. Δηλαδή θα έρχεται κάθε μήνα, θα έρχεται το καθαριστικό, ότι παίρνει, μηδέν. Σύνταξη, Άρα ούτε βάσανα ούτε που να σπαταλίσω τη σύνταξη, ούτε πρέπει να πάρω φάρμακα, ούτε δεν φτάνουν για φάρμακα. Αυτό είναι ένα μέτρο πολύ σημαντικό όπω το πει ορισμό. Το επόμενο το ριζικό να καταργηθούν οι συνταξούχοι. Να μηδενιστούν οι συνταξιούχοι, οπότε να τελειώνουμε με όλο αυτό το βραχνά αιώνε σχεδόν τώρα με του συνταξιούχου που δουλεύουν μια ζωή όπω δουλεύουν και μετά έχουν την απέτηση να του δίνει το κράτο λεφτά. Από αυτά που έδωσαν από κάποιε κρατήσει πριν 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια πώ θα δουλεύει ο καθένα. Πώ παρουσίασε ο Σκάι χτε βράδυ το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, με ποιε φράσει διάλεξαν εκεί συνάδελφοι να. στο στολίσουν και να γράψουν το ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τώρα. Σκίζει τους λογαριασμούς ρεύματο από τις αρχές του έτους η κυβέρνηση, για τις περιπτώσεις εκείνες που ήταν αδύνατο να πληρωθούν, πιστώνοντας τους λογαριασμούς των καταναλωτών με εισόδημα έως 45.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων. Σκίζει τους λογαριασμούς ρεύματο από τις αρχές του έτους η κυβέρνηση. Μήνα, μήνα, εβδομάδα, εβδομάδα, μέρα, μέρα, λεπτό με λεπτό. Αλλά δεν πρόκειται να περιμένω μέχρι το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκειάνιο να αλλάξει πορεία. Αυτό τους σκίζει από τώρα, τους λογαριασμούς, γιατί το υπεροκειάνιο το ευρωπαϊκό αρχεί λίγο να πάρει τις αποφάσεις που θέλουμε όλοι, οπότε... Κινήθηκαν εδώ αυτόνομα τα πράγματα. Είναι το ρεπορτάζ του Sky, σκίζει. Κάθε κυβέρνηση κάτι σκίζει. Όπω όλοι ξέρουμε, ο Σαμαρά, τον ακούσαμε, έσκυζε μέρα-μέρα, μήνα-μήνα, λεπτό-λεπτό το μνημόνιο, το δεύτερο, το οποίο δεν θα το φέρνε καν. Τελικά το έφερε, το έσκυζε όπω ο ίδιο είπε. Μετά ήρθε ο Τσίπρας που επίση θα είχε σκίσει το μνημόνιο και θα ήταν μέρα-μεσημέρι. Φέρνε ένα τρίτο μνημόνιο χωρίς να σκίσει το δεύτερο ή το πρώτο. Ε τώρα η κυβέρνηση Μιτσοτάκ, σήμερα πάντα με το ρεπορτάζ του Sky, σκίζει του λογαριασμού. Τη ΔΕΗ του έχετε σπίτι, θα μπει ένα χέρι, θα του σκίσει, δεν θα υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Αν δεν ήταν και βαριά τα πράγματα γύρω από την οικονομία, θα ήταν πολύ διασκεδαστικά. Πραγματικά πολύ διασκεδαστικά. Προσφέρεται αυτό ο τόπο πάντα, εδώ και χρόνια. Να, για παράδειγμα, ο Γερά Πετρίτης έδωσε συνέντευξη στην Όλγα Τρέμη, διαδικτυακή, και εκεί έθεσε κάποια θέματα για την αλαζονία που δεν υπάρχει τη κυβέρνηση. Υπάρχουν και δηλώσει ορισμένων υπουργών και βουλευτών. Οι οποίε είναι, θα έλεγα, με μεγάλη επίοικια, θέλω να πιστεύω, εκτό τόπου και χρόνου, και οι οποίε γι' αυτό το λόγο εξοργίζουν τον κόσμο, γιατί υποκρύπτουν σε τελευταία ανάλυση αλαζονία. Εσείς έχετε διαπιστώσει τέτοια φαινόμενα. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μα ύφο διακυβέρνηση. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας ύφος διακυβέρνησης. Ότι η πολιτική της κυβέρνησης στον πρωταγενή τομέα διαχρονικά την αναδεικνύει ως την πιο θηλοαγροτική κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπο. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας ύφος διακυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας ύφος διακυβέρνησης. Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικές φορές λέμε βρε παιδί μου, μπράβο. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας ύφος διακυβέρνησης. Ευτυχώς που σε συνθήκες έχουμε κυβέρνηση το Κυριάκο για την Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας ύφος διακυβέρνησης. Η Ελλάδα σύμφωνα με την ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια των επενδύσεων. Η αλαζονία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου στο δικό μας ύφος διακυβέρνηση. Τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Που να τέριαζε κιόλα. Τι άλλο θα είχαν πει και ποιο δεν ακούστηκε. Και ο Λοβέρδο ήταν, και η Βούλτεψ ήταν, και ο Άδωνη ήταν, και ο Οικονόμου κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν, και ο Βορύδη ήταν, και διάφορα άλλα στελέχη που μιλάνε μετρημένα για την ίδια την κυβέρνηση στην οποία ανήκουν. Αυτό ακριβώ. Δεν ταιριάζει. Καλά τα ο κύριο Γεραπετρίτη. Δεν ταιριάζει στο ύφο καθόλου η αλαζονία, στο ύφο τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πολύ ωραία τάπε, για λέγε η Όλγα Τρέμη, ακούσαμε και χθες το σχετικό απόσπασμα σε μια άλλη ερώτηση, αλλά ήθελε να τοποθετηθεί στα περί αλαζονίας. Μια αλήθεια ακόμα, χρειάζεται να την ακούσουμε τώρα που η ώρα πηγαίνει προς, η ώρα είναι, μία και 22 πρώτα λεπτά. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, α, α. μια χώρα, να το πω λίγο, τη πλάκας, α, α. μια χώρα που δεν μπορούσε που το είπε, κανέναν, μια χώρα διαφθαρμένη. They pull my hair Μια χώρα my το που that's all right 'til I go home. What type to ο Πόσα να μας δώσει κι αυτός. <Το> <Το> Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μετσοτάκης αρκεί με λίγη υπομονή. <Το> Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. <Το> Μια χώρα μονή. Não me acoma digi e και χρειαστεί θα κάνουμε. Είναι αυτή η αγαπημένη μα συμπολίτησα, έχει γίνει αγαπημένη όλη των μέσων ενημέρωση, viral, έχει γίνει στα social media, που ζητάει να κάνουμε υπομονή με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί τι παραπάνω να κάνει ο Μητσοτάκη και ανάβεται θερμοσύφωνο, ανάβεται μάτια κουζίνα, κάνει και ένα σχόλιο τέτοιο και δίνει και προτάσει στι νοικοκυρέ, στι νοικοκυρέ, όχι σε όσου ασχολούνται με την κουζίνα, με στο σπίτι, γιατί και άντρε ασχολούνται, αλλά. Αυτό είναι το εκατοστό θέμα σε αυτά που λέει η συγκεκριμένη κυρία. Την ακούσαμε χθε, την ακούμε και σήμερα, διότι τα περνάει με αυτόν τον τρόπο τον τόσο ωραίο. Φαντάζομαι στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία που ξεκινάει σήμερα θα είναι η κυρία αυτή να μιλήσει, να τοποθετηθεί, να τα πει και από ένα ωραίο μικρόφωνο, να καταγραφούν και πολύ σωστά. Τόσοι και τόσοι θα περάσουν. Δεν μπορεί να είναι και αυτή η κυρία που έχει κάνει τόση καλή δουλειά για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντω. 2, 10, 80, 8, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία, είναι μέσα σα περιμένει. Ραϊοπαπάκι το mail του στάθμου αυτή την ώρα δικό μα. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφεια.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφεια. Εκεί μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφικμένου, οπότε θέλετε δηλαδή. Στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνοεία Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και διάλογο, ό,τι θέλετε, διάλεγεται και παίρνετε. Πρώτο μέρος του λαού ακολουθεί τώρα, κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Λέω στου τηλεθεατέ μα ότι δεν υπήρξε καμία υπόδειξη. Αυτά είναι ευγενικά, να μην πω τι. Γιατί είναι σωστό. Είναι πιέσει των ανταγωνιστών. Ότι μαζεύονται δηλαδή τώρα αυτοί που έχουν τι εταιρείε παραγωγή ρεύματο ή εφοπλιστές ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλοι και μαζεύονται και συνεδριάζουν για τον τρόπο που θα μειώσουν την τιμή του ρεύματο ή των άλλων υπηρεσιών. Γιατί δεν του πιστεύει. Πώ δεν του πιστεύω αυτό για διευκρίνηση εκπαιδευτική. Α, βέβαια. Γιατί το έχουν και άγχο. Του έχει βάλει νομίζω ο αναλογηλέκο. Έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Η ρήτρα προ όταν σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε ω ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. Του λέει θα τα μειώσετε, κόψετε <συνάζει> το, <συνάζει> το λαιμό σου. <σας, συνάζει> δεν <συνάζει> με νοιάζουν τα μπόνου. <συνάζει> Περίμενε, βγάλετε μου το μου το χαλάς τώρα. Γιατί? Εγώ νόμιζα ότι το κάνουμε μόνοι του. Αυτό μόνο επειδή είναι φιλάντροποι. Είναι πατριώτε Το δε κάνουν, ρε παιδί μου, ναι, αλλά με μια παρένεση τη κυβέρνηση θα λέγαμε. Δεν κατάλαβε η κυβέρνηση να το Εγώ χρεωθεί. Εάντε μου έμαλα καθίσπιστε. Όχι, ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι. Εσύ πιστεύει, όσοι μου πιστεύει. Μη μου το χαλά τώρα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ό,τι θες θα κάνεις. Ένα μικρόφωνο είσαι, μας χαμάζεσαι έτσι να πούμε. Επειδή έχει ένα μικρόφωνο, ό,τι θες θα κάνεις. Έ, έτσι πάει. Α, καλά αντέξει. Έλα, μπράδερ, πού είσαι εσύ, τι κάνει. Έλα, ρε μπρο. Εντάξει μπρο, πού το να το μπρο, φέρε το, πάρε το, σπάσε το, στρίψε το λέει καλά Πού μπρο, τι κάνεις να πούμε εδώ τι να κάνουμε, αράζουμε. Άρα λεπ. δηλαδή, τσιλάρις. Τσιλάρω μπράδερ. Τσιλάρω μου. Άκου μπρο, έλα Ναι καλό, κοίτα πως σου Σου μιλάω ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Να τα λέμε γι' αυτά. Ναι. Να σου πω ρε φιλαράκι. Δεν βρίσκουν δουλειά για στεζόν. Δηλαδή οι τεμπέληδε δεν πάνε να δουλέψουν στι τρόχλε και να παίρνουν τα φι για του. Και εγώ απορώ, δηλαδή πραγματικά απορώ πώ δεν βρίσκουν τα τσογλάνια δουλειά. Τι θε ρε μαλάκα, θε παραπάνω από τρει και εξήντα που δίνουνε και με μηδενικά δικαιώματα. Και δεν είναι παρόμοια. και λε δεν βρίσκει δουλειά. Πήγαινε yeah. να σουρουφίξουν του ζουμί να δει πώ θα βρει δουλειά. <laughs> Αυτό ήτανε. Σε χάσα. Τι είναι. Χάφκες. Αποστολή. Έλα! Μα σκοτήσουν τα αρχίια με το γατί, ρε, μας Σκοτήστηκαν! Πώ. Να σκοτήσουν ένα αρχίου με το γατί που το οποίο έχει μαζί του χιλιέτε. Μα φτίζαν τα αρχίου με το σκυλίτε με το γατή. Είδα υπουργό και υπουργό στα κανάλια έλεγενται για το σκιλί και για το γατί. Πόσο πεδόκια τόσου βιαστέ, τόσα μου μέσα με την προφορά μεσάνα! Πόσα λαμά και του λογαριασμού και σκοτάμε όσο να ναι, δεν υγειρουθούνι για το γατίου. Εσύ, αλλά είναι ή το ένα ή το άλλο, δηλαδή δεν θέλουν οι γυρωθούν για του βιαστέ για τα προσφυγάκια. Και, και όλα αυτά ε, τα γατιά ο, τα πετάμε στην άλασα, ο, ο, ο κάθε ο κάφρος ο, απλά εκεί είναι χαρακτηριστική η επιλεκτική ευαισθησία του Υπουργού για να γίνει θέμα ο Θεοδωρικάκος κοιτάει τι γίνεται viral και αναλόγως ενεργεί σου λέει άμα <συγκλή> πω για τα προσφυγάκια ας τα ρίχνει δεν είναι viral Αγάπαμε, τα πα, γεια Αγάπαμε Αγάπαμε πως αγάπω γιατί το θέλω εγώ Αν είχαμε πηθεί τα προσφυγάκια Thank you for having me. Ναι, ο ναι, ναι, παρακαλώ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Γεια χαρά, και τα κουτιά μπαγκλά. Δεν μου λε, σε παρακαλώ, αυτή η αριστερή τη κολυμπήθρα τι διαφημίζουν τώρα. Ότι τάχα τη είναι καλύτερη από το Μιτσοτάκι. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, τώρα διαφημίζουν νέα αρχή για πρόσωπα. Ε, μαλακίε τώρα. Δεν ξέρουμε ότι ο Μιτσοτάκι είναι ένα και δεν υπάρχει άλλο κανένα. Προστα... Τι καλύτερο να κάνω από το Μιτσοτάκι. Καλά, είμαστε εδώ που είμαστε. Έλα, σε παρακαλώ. Ε, μα... Αγόρι μου, τι θα πει νέα αρχίδια πρόσωπα Τι θα πει Νέα για πρόσωπα Τι θα πει Εγώ πού να ξέρω Τότε γιατί ρωτάς Για να μάθω Που τ' άκουσες Τι φιτορία φημίζουν Ρώτα εκεί που τ' άκουσες τότε Και όλα αγόρι μου Τέλος Άντε γεια Ο μπάφος. Ωραίο είναι Λέγαρα είναι θα είμαι ωστόσο ειλικρινής. Η πολιτεία σας λέει ψέματα. Αυτό είναι το ράμα μου και αυτό υπηρετώ με συνέπεια κάθε μέρα. Τον ευχαριστούμε και το αναγνωρίζουμε πραγματικά, ε, φαντάζομαι όλοι. Τώρα θα πάμε σε ένα θαύμα, όχι στο κυβερνητικό. Αυτό το αναφέραμε, τα περιγράψαμε, πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ε, συμβαίνουν θαύματα όχι μόνο σε εκκλησίες, συμβαίνουν θαύματα και σε ένα σπίτι. Μπορεί να συμβεί ένα θαύμα. Αν υπάρχει εκπομπή που θα ρίξει τα φώτα και θα στείλει κάμερε, όπω είναι η εκπομπή τη Τατιάνα Στεφανίδου, ε, βοηθάει στο να μάθουμε όλοι ένα θαύμα. Τι θαύμα είναι τώρα αυτό, ένα εκεί στην Τίνο, συμπολίτη μα, έχει μια εικόνα, ε, που είναι ο Άγιο Χαράλαμπος ε, πάνω στην εικόνα, ε, τον οποίο όμω πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο Άγιο Χαράλαμπος, γιατί υπήρχαν πολλοί Άγιοι Χαράλαμποι, όπω ξέρουμε, ή μπορεί να είναι ο κλασικό Άγιο Χαράλαμπο, θα σα γελάσω. και το θέλω, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Ο Άγιος Χαράλαμπος, όταν ο Αγιογράφος τον έβλεπε, γιατί τον έβλεπε και τον έφτιαξε, είχε ποζάρι δηλαδή ο Άγιος Χαράλαμπος, όλα αυτά βγαίνουν το ρεπορτάζ, δεν τα λέμε έτσι, ήταν 113 ετών. Τάζησε, έφτασε. Το θαύμα ποιο είναι, ότι αν δει κανείς τώρα την εικόνα από συγκεκριμένη οπτική γωνία και με συγκεκριμένο φωτισμό, Ο Άγιος Χαράλαμπος, ως άλλη ζωζό σαπουτζάκι, φαίνεται μικρότερος. Εδώ είναι ο Άγιος Γέρος, ο πώς τροτσογράφης ή αγιογράφος, ηλικία 113 χρονών, είναι το κτιστό και μπαίνοντας στο φως είναι το άκτιστο. Ο Άγιος 41 χρονό. Ενώ έχει αγιογραφηθεί ηλικιωμένος και χωρίς χρώματα, στο φως ο Άγιος Χαράλαμπος φαίνεται νέο και με χρώμα στα ημάτια. Το πετραχύλι, η Ευικονατίδα και το Ευαγγέλιο, τα χρυσά που είναι από την έξω πλευρά είναι μέσα στην εικόνα του Αγίου λευκά, λευκή μπογιά, τα μέσα είναι κόκκινη μπογιά. Ο Άγιος δεν έχει πουθενά χρυσό επάνω και θα σας δείξω τώρα... Το βλέμμα του δείχνει το λευκό του ματιού, Ότι ήθελε να προσεύχεται, ενώ μέσα μα κοιτάει κατάματα. Σα δείχνω. Είναι κατάξανθο και τα μάτια του δεν έχουν το λευκό. Σε βλέπει κατάματα ο Άγιο. Σαν να λέει: Είμαι εδώ για σένα. Πάμε. Να το. λέει αυτό ακριβώ. Ο Άγιο λοιπόν. Ε, θα ακούσουμε κι άλλο απόσπασμα, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Προφανώ τέτοια ρεπορτάζ είναι για βράβευση πρώτον. Δεύτερον, είναι πολύ σοβαρά θέματα. Εμεί εδώ. Τα κλεύουμε όπως μπορούμε για να μεταλαμπαδευτεί η γνώση. Ο Άγιος λοιπόν ενώταν τον ή αγιογράφος, από τι άκουσα, ή αγιογράφος τον ε, ε, αγιογράφησε πάνω στην εικόνα, ήταν 113 ετών, φαίνεται, λέει, άμα τον δεις τώρα από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 41 ετών, Ο 42, ο 45, φαίνεται 41. Το 113 είναι αντικειμενικό γεγονός, ήταν τόσο όταν αγιογραφήθηκε. Αλλά κοιτώντα τον τώρα δεν φαίνεται 40. Φαίνεται 41 ακριβώ. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τη, η εικόνα του Αγίου Χαράλαμπου, όταν τοποθετείται στο φω, αλλάζει. Από ό,τι μου είπε κάποια κυρία από την Ιεροσόλυμα δείχνει τον Άγιο Χαράλαμπο σε ηλικία 41 χρονών. Η κυρία μου είπε ότι την ώρα που αγιογραφούσε η αγιογράφο την εικόνα, ήταν και ο Άγιο εκεί. Επειδή η κυρία τον έκανε σε μεγάλη ηλικία, γιατί ο Άγιο Χαράλαμπος κινήθηκε 113 χρονών, ο Άγιο, θέλοντα να μου δείξει ότι η δική του εικόνα είναι άλλη, έκανε τον εαυτό του σε ηλικία 41 χρονών, τότε που αναγνωρίστηκε η ερέας. Ναι, χάνεται λίγο πω όλα αυτά έχουν το χαοτικό μέσα του, γι' αυτό είναι και τόσο μαγικά. Μια κυρία από τα Ιεροσόλυμα, του το είπε. Yeah. Αν του το έλεγε μια κυρία από την Καλαμάτα, δεν έχει το ίδιο κύρο. Yeah. Η κυρία από τα Ιεροσόλυμα, που δεν ξέρουμε, είναι μια κυρία που πήγε και ήρθε από τα Ιεροσόλυμα, σαν αυτή που είχε έρθει και είχε πει: Σα φέρνουμε την ευλογία και δεν θα πάθει κανεί τίποτα που κορονοϊό και έχουν 30.000 νεκρού. Δεν ξέρω. Είναι μια κυρία που έμενε στα Ιεροσόλυμα. Είχε κάποιο ρόλο στα Ιεροσόλυμα. Πέταξε από πάνω το αεροπλάνο. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά και δεν έχουν σημασία. Μια κυρία λοιπόν από εκεί. του είπε ότι είναι 41 ο Άγιος και σύμφωνα με την εξήγηση ξανά λέει όχι 42 ούτε 40, 41 ακριβώς όταν ε, το είπε αυτό η κυρία του είπε ότι ο Άγιος όταν αγιογραφήθηκε ήταν παρόν στην αγιογράφηση πώς αρέσαν να είναι 41 και αυτό το ίδιο κυρία από τα Ιεροσόλυμα όλα αυτά στην Τίνο, στην εκπομπή τη Τατιάνα Στεφανίδου Γίνονται πράγματα θέλω να πω στον τόπο και υπάρχει ελπίδα να κρατήσουμε αυτό το πολύ φωτεινό γιατί με όλα τα πετρέλαια, με τις δεΐ και τις αυξήσεις δεν είναι μαύρα τα πράγματα, υπάρχει ελπίδα. Πα, βλέπεις την εικόνα, ενώ ήταν 113, τον βλέπεις 41 ετών και αυτό σε γεμίζει με πίστη ευλογία, είναι κάτι θεϊκό, είναι ένα θαύμα που διάλεξε ο Άγιος να φαίνεται νεότερος. Ε, Τότε γινόντουσαν αυτά. Τώρα πρέπει να πα στον πλαστικό για να φέρει νεότερος, στοιχίζει πιο πολύ είναι η αλήθεια και δεν είναι πάντα εγγυημένο το αποτέλεσμα. Γιατί, από ό,τι άκουσα, εδώ ο Άγιο ενώ ήταν ασπρόμαυρο, ξαφνικά χρυσίζουν τα άμφια, γίνεται μια πανδεσία. Έγχρωμο, όπω ήταν η ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Κάπω έτσι γίνονται στην ζωή μα τα πράγματα. Μετά από αυτό θα έλεγε κανεί ότι η λύση και η σωτηρία έρχεται από το λαό που ακολουθεί, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Έρα, βελπούση με θυμάσα. Σε θυμάμαι. Καλά. Είσαι? Καλά. Παρά, παρά, ε, θέλω να ευχηθώ να έχει υγεία και εσύ και ο άλλο από εκεί, απλώ ήθελα να σε κάνω. Νομίζω έχω την εντύπωση, ότι αν υποτίθεται ότι πίσω ένα δίλημα μεταξύ του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, ε, ο άλλο επέλεγε τσίπρα, ε, Μητσοτάκη. Πόσο έχει με τον αλέξτη, τον οποίο σημειωτέων, γνωρίζει την αποθέωση που πάει. Ε. Ε, εντάξει, τώρα, δε, δηλαδή, ωραία λέμε για το γκόμενο, αλλά και ο τσίπρα είναι Λουκουμάκι. Λουκουμάκι, νομπά, Τον... Λουκουμάκι, ε... όχι απλά λοκουμάκι, αποτελεσματικό λουκουμάκι όπω όλοι ζήσαμε. Και, και ο Τίμιο Μητζεμιέσαι ότι ήθελε να τον αγγίξει λίγο, γιατί έχει μάθει ότι είναι πριγκισμένο. Έτσι, mm. δεν το αυτό. Α, δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει προχωρήσει αυτό. Ξέρει εσύ ντάξει. αν έχει αγγίξει ή όχι τελικά. Ε, ε, δεν ξέρω, αυτό τι θέλει, Αυτό δεν ξέρω, τι θέλει. Τέτοιο μένο που έχει κάποιο κόμπλετ, κάποιο ίδιο κόμπλετ. Νήπω δεν Δεν ξέρω, μπορεί, πολλά πέζω. Δεν κατσε αυτό, ναι. Πάντω πέρα από την πλάγα τώρα τι μαρπιέ, αυτά που πιστεύετε εσεί Ε, υπάρχει καλύτερο πολιτικό σύστημα από αυτό που ασπάζεται σύνδεση ο πακούνη τα έχει. Πει. Αλλά αυτό είναι, ε, είναι ουτοπία. Πώ το σπού. Δεν γίνεται έτσι όπω είναι τώρα τα πράγματα γι' αυτό και εγώ είμαι ένα συμφωνισμένο αριστερό, γιατί πρέπει να πηγαίνει αναλόγω στην εποχή σου. <χεστάλλα> Πόσε θέσει έπεσε η ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Πόσες. Έπεσε κάποιε θέσει. Πήγατε, λέει στην 108. Γιατί όμω. Πόσο καιρό έχει να βγει στην Ελληνοφρένεια η δασκαλίτσα, Φιλαράκο. Αυτό το μαλλίκα, το σιριζέο, τον Ταρίφα συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει ελευθερωτυπία. Δεν είναι θέμα ελευθερωτυπία, είναι ότι μα έχει χέσει, μα έχει γραμμένου. Πραγματικά μα έχει λείψει η δασκαλίτσα. Εγώ ξέρω ότι πολιτικά διαφωνώ μαζί τη, αλλά πρέπει να ακούγεται η φωνή τη, Τα σε χρειαζόμαστε. Πρέπει να ξαναβγεί, λοιπόν, Πω κάτι, τώρα μιλάω πολύ σοβαρά. Έδωσα 80 ευρώ σήμερα να βάλω το στο ταξί και 120 στο Ιωταχή για να πηγαίνει το παιδί στο Πανεπιστήμιο. Γαό τον πιπ, τον πιπ και γαό τον πιπ. Δηλαδή βαρέτηχα να τον ευρίζω Α, κυριάκος 200 ευρώ για κάψιμα σήμερα Γαμώ, άντε τώρα μην πω τίποτα Γεια, yeah, μην πολύ κι εσύ Εντάξει, λέμε τώρα Ε, yeah, ξέρω, τώρα... ναι, στα λόγια Να yeah. σε πληρώνω, σε πληρώνω για να σε βρίζω Και στις εκλογές θα σε μαυρίσω Πέντε ψήφους έχω, πέντε Να του ρίξουμε, κανένα φάσκελο <laughs> Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε Ένα, δύο, τρία <laughs> <laughs> <laughs> Όλα, όλα, καρακόλα. Όλα, μαλάκα, που είσαι, κοχώνε. Πού είμαι, Α, άκου να δει τώρα, είμαι στο ράκτε τριόμφ, την αυσίδα του τριάνβου, δηλαδή. Και τριούμφ, στο ε, με τριούμφ, έκανα το τριόμφ. Τριούμφ, που είναι εκεί ζεστά του κοιλότε. Στα κοιλωτάδικα είσαι. Στο δρόμιο τη Ελλάδα, ναι, και συγκινήθηκα, ρε φίλε. Τι συγκύρια ήταν αυτή. Να σου πω, γιατί κράτησε του μπάτσου, ρε. Τα ονικά έπρεπε να του δικάσουν που δεν σου αδειάσαν τρει-τέσσερι γεμιστέ του. Έλα, πήγαν και χαλάσαν τα πόδια του, τα νύχια του. Μπορεί να δεν ξέρει τι πάθανε. Να Την ώρα με πίεση πάνω στον άλλοντα. Ευτυχώ δεν είναι τυκάνω, άρα βαράμε μόνο, δεν αδειάζουμε γεμιστήρα. Άμα δούμε μαύρο κόκκινη, βαράμε τον κλοπ Δεν βαράμε με τον κλοπ τα ίσια. Υπάρχουν τρόποι. Ο μπάτσο είναι πολύ εργαλείο. Βλέπει, δεν είναι μόνο κατσαβίδι, το γυρνά ανάποδα. Τάκ, έχει να σε χτυπήσει, έχει να μα τορέψει. Όχι να σε χτυπήσει βεβαίω και με άλλα σημεία. Όχι μόνο όπλα. Προτάσει, ιδέε και όχι για το σπίτι, έξω για τη διαδήλωση. Είναι ο Δημήτρη Οικόνο σήμερα το πρωί στην εκπομπή στο Sky. Είναι και ο Αρισπορτοσάλτο δίπλα. Και ο Οικόνο μου κάνει κάποιε παρατηρήσει γιατί πρέπει να λειτουργήσει ο καπιταλισμό με τον ανταγωνισμό και πρέπει να λειτουργήσει η ελεύθερη οικονομία. Όπω ξέρουμε όλοι ότι λειτουργεί άριστα και επειδή δεν μπορεί να λειτουργεί το έχουν καταλάβει, έχουν κάποια θέματα. Να πάμε και σε έναν υγιή, να έχουμε μια παράπλευρη ωφέλεια. Ποια είναι αυτή, ο υγιή ανταγωνισμό, Βέβαια. Αυτό στην Ελλάδα θα το καταφέρουμε ποτέ. Να έχει καπιταλισμό, Υγείς... αλλά να έχει και κομμουνισμό μαζί, αυτό μόνο η Ελλάδα μπορεί να το κάνει. Είναι σκέτο καπιταλισμός. Να το πούμε, μην ταράζεστε. Είναι σκέτο καπιταλισμός. Αυτός Αυτό είναι. Ε, σε υπανάπτυχε χώρε, κάπω έτσι εκφράζεται. Και κάπω έτσι μπορεί κανεί να τον αντιληφθεί. Ε, τώρα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ρωτήστε τον Παπποδημητρίου, πρώην συνάδελφό μα. Κατεβαίνει συχνά στον Σκάι, να εξηγήσει πώ ακριβώ. δούλεψαν οι πάροχοι με τη ΔΕΗ για τη ρήτρα ε, την περίφημη την οποία την ζούμε και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα την ζήσουμε τα εξήγησε πολύ καλά προχθές με τις πιέσεις που επέμενε την επόμενη μέρα τα πήρε επίσωλα, τα είχε πει κανονικά οπότε λειτουργεί ο ανταγωνισμός μια χαρά και η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη οικονομία και όλα μαζί και όλα αυτά καπιταλισμός, δεν έχουν καμία σχέση με κανένα άλλο Πολιτικό-οικονομικό σύστημα, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες και αφιερώσεις σας. Αυτές είναι τώρα, μας πάνε σε κάποιες διαφημίσεις και αμέσω μετά το μαγκαζίνο. Γεια σας.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 το μορφωνιού. Uh -huh.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 Να είστε φρόνιμα παιδιά κι όλα θα πάνε καλά Τελειώσατε Και το για ένα κομμάτι ψωμί των κατσιμιχαίων Αυτό άστρο υπερεκτιμημένο πια Α υπερεκτιμημένο ε mm. <χει> Για ένα κομμάτι ψωμί Ο βασικός μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα Δεν φτάνει μόνο η δουλειά Είναι αδιανόητο οι άνεργοι να μην ψηφίζουν νέα δημοκρατία Για ένα κομμάτι ψωμί Πρέπει να δώσει πόλη Μπορεί να δουλεύει μέχρι 10 ώρες και σε αντάλλαγμα παίρνει παραπάνω ρεπό οι άδειε. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου. Δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν mm. να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασία. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου, δικαίου. Έχει του νόμου τη αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Δεν πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Κυρίε και κύριοι, έτσι ήταν και έτσι θα είναι. Υπήρχαν πάντα οι αδύναμοι, πάντα οι δυνατοί. Τι τα σκαλίζετε, αφήστε τα να πάνε. Όσοι αντιδρούν, να το ξέρετε. Αυτή είναι η εχθρική. Κυρίε και κύριοι, θα τα πούμε αύριο πάλι. Κάντε έναν άγια, τώρα πιο μοιραγλικά. Και αύριο η ίδια ώρα ήρθε φόβη πάλι. Να αποστολή. Όταν άκουσα την Καραμαλή και είπε το χαλάλι του. Από την ανέγευση μια πολυτελού κατοικία. Όταν αμείβεται το τελευταίο διάστημα με 360.000 το χρόνο είναι προχρηματοδότη. Χαλάλι του! Α, βέβαια. Χαλάλι του. του! Για το Στάση, ναι. μου έρχεται στο μυαλό ρε φίλε, Η Ειρήνη Παπαδοπούλου, τα ξέρει αυτά τα. Είσαι εκεί πέρα των θεαμάτων, που λέει το. Για χαλάλι σου. Α, δεν τα ξέρω και αυτά τα αγιευτολαϊκά. Έλα που είναι αγιευτολαϊκό μου γυνασκευτή του κολονάκιου τώρα που. Α, Πολύτε. γιατί στο κολονάκι τι νομίζει ότι ακούνε, τέλο πάντων. Είλοι. Πάει, πάει χρήση πασύνεφο το κολονάκι, Cazzo di fregato. Grispa Quelco Kino Είναι sti galletti. E ne pro. Halali tu. Ah, ya halali su. Che halali tu. Ya halali. Halali tu. Ah, che ala. Sakana ya mas. Χαλάλι, λέει η καρδιά. Χαλάλι του. Για χαλάλι του. Και χαλάλι μα. Και ο κύριο Στάση στον ελληνικό mm -hmm. λαό έκανε πολύ μεγάλο καλό. Oh. Ευχαριστούμε. Στάση. Ευχαριστούμε. Θεό, κύριε Στάση. <μυρίζει> Γεια σας. Γεια σας. Λεφνάπου Αμερική. Oh hello, good morning to America. Is is it morning there? Is it morning? Είναι περίπου εξής ώρα το πρωί. Yes, it's uh... morning. Have a nice day. Bonjour. Have a nice day. Εδώ και έξι χρόνια ζω το διδακτορικό μου στην Αμερική και συνεχίζετε και μου yes. Και ο λόγος που σας πήρα είναι για να σας ζητήσω όποτε θέλετε και μπορείτε ε, να βάλετε δύο κομμάτια που αγαπώ πάρα πολύ Το ένα είναι... Του πίσεις, του για να καταλαβαίνει και η ομογένεια <laughs> Και το άλλο είναι το... Ποιο είναι σοδελίμα. το ένα, I didn't hear the one One love, one life, one its one need. In the night I didn't hear the one One is the loneliest number That you'll ever do Oh, love blood Τις αγάπης αίματα Με πορφύρωσαν Και χαρές ανείδωτες Oh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 Με τα χαλασμένα τα αρκοντήσταν. Τι είναι αυτό, δεν το θυμάμαι. Καλά, ήταν αμέσω μετά τι εκλογέ του Μητσοτάκηρε που είχε διδώσει την καρέκλα και μεούπατ. Εδώ σε μένα, φάρσα ήταν, τι ήταν. Ναι, ναι, ρε, φάρσα ήταν. Εγώ έμεινα ο κύριο Λεωνίδα. Όχι, ο άλλο ήταν ο κύριο Λεωνίδα. Αχ. Για ψάξτε, είναι επίκαιρο. Αμέσω μετά τι εκλογέ, είπε. Ναι, είναι καμιά εβδομάδα μετά, δύο εκεί, πριν κλείσετε τότε το 19. Δεν ξέρω, τότε ήμασταν μεθυσμένοι από την επιστροφή στην κανονικότητα και δεν καταλάβαινα. Καλά, εντάξει, έλα λοιπόν. Έλα, και σε περιμένει για φαγητό, με το ξεχνά. Ο Λεωνίδα. Ναι, ποιο Να πάω. <laughs> Εντάξει, ένα φαϊδί δεν μα έκανε. Τέλο πάντων, Ναι. Μιλήστε λίγο εδώ πέρα με τον κύριο. Θέλει να κάνει κάτι παραποναϊκά. Είναι κύριε Λεωνίδα. Κύριε Λεωνίδα, παρακαλώ. Καλή σα μέρα. Καλημέρα, τι έχουμε. Ξενοδοχεί έχουμε εδώ. Έχουμε 8 μηχανήματα. Ραντελή θερμότητος, έχουμε και κλιματιστικά. Ωραία, και τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνετε εσείς τώρα, εσείς ποιος είστε. Τι θέλετε κύριε, τι πρόβλημα υπάρχει με τα κλιματιστικά. Εδώ έχετε έναν αντιπρόσωπο, αλλά δεν γνωρίζει από βλάβε κτλ. Έχει μείνει το μηχάνημα εδώ τώρα και 10 μέρε. Ναι. Έρχεται, ξανάρχεται, δεν μπορεί να βρει την βλάβη. Θα τον πληρώσω κανονικά όμω δεν έχει να κάνει. Η το μηχάνημα θα Είστε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 Ακούω, και α... λεωνίδα μου, δεν συναινόμαστε. Πε μου λίγο από ποια περιοχή με παίρνει. Αυτό το ακροτήρι, παιδό. Το ακροτήριο πιο ακροτήριο. Κα... Κανάρα λε. Σαντορίνη. Σαντορίνη, ξέρω τι φτιάξει. Τώρα κατάλαβα τι φτέ. Δεν μου πάντε Σαντορίνη από την αρχή. Του κάνει Blackout το ίδιο Βασίλισμα στην καλτέρα. Τα αποστονίζει τελείω. Όταν συνδέεται ο ήλιο με τη θάλασσα, είναι καρμικό αυτό. Δεν τα λέω τώρα από το κεφάλι μου. Παγκόσμιο φαινόμενο. Συνδέεται ο ήλιο εκεί που βουτάει με στη θάλασσα και πέφτει. μπλοκάρει τα φρέα όλα στα αρκοτήσεων. Πότε θέλει διαφάει Ρέφιλα. Γιαφάι. Ναι, να σε καιράσουμε εδώ πέρα να τα πέσει να μου έχουμε. Γιατί θα πω κάτι. Α, καιρνάτε κιόλα. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε. Θέλω να φάω το τέτοιο, το αυτό τη σοκολάτα, το σουφλέ σοκολάτα από το μελένει. Έλα, έλα μπορώ να έλαβα. Θα μεκεράσει λίγο μερακλείω ακούω. Μερακλεί. Είναι πολύ λάρ. Είσαι πολύ λάρ. Έλα από εδώ και θα με δει. Να πληρώσει λίγο το ερκοτήσεο δεν το σκέφθηκε, όμω, είναι πολύ λάρ. Δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω. Ωραία. Πώς δεν έχω πρόβλημα αλλά να γίνει και η δουλειά μου. Να γίνει, φιλέ μου, να γίνει, να την κάνουμε τη δουλειά. Όλη γίνει, η δουλειά θα πληρώσουμε όλα. Εκβιαστικά. Εκβιαστικά. Ναι. Επώ θα γίνει λεφτά. Πρώτα θα κάνουμε τη δουλειά και μετά. Όχι, Κυριάκο έχουμε τώρα. Δεν έχει. Θα πρέπει να προκαταβάλει ένα 45% Πόσο είναι, για να πε με σε το ποσόν. Και αν μετά, όμοι γέννητο, Αν μετά κάτι δεν φτιαχτεί, δε, που, Το αποκλείω, θα ξεοφλήσει. Δεν κατάλαβα. Τι έντε έτσι, Μητσοτάκι έχουμε. Τι πιάκι τώρα του να μετάλογο, Αυτό δεν πω. Έκατε. Δεν έχει ο Μητσοτάκι δουλειά. Ακόμα δεν έκασε καρέκλα. Δεν έκασε, έχει βάλει και 10 ούπατ. Τι εννοεί δεν έκασε. Και τώρα έχετε γλωσσιοφάει τον άνθρωπο. Κάθε να έκαθει καρέκλα αυτό. Α, δεξιούλη, κατάλαβα. Τι σημασία έχει. Ε, πώ δεν έχει. Το Ρώσοι είναι εδώ, είμαστε όλοι οι οικογένειοι. Είμαστε, δεν έχω... Α, είμαστε οικογένεια, εγώ και εσύ είμαστε οικογένεια δηλαδή. Ε, βέβαια. Ται. Μάλιστα. Οκ. Okay. Το έχω για πούλημα το ξενοδοχείο, όμω δεν διαφέρει. Όχι, όχι. Έχει αλλάξει με ένα air conditioning, δεν το κάνω. Χρέπει. Είναι. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Άκρη δεν βγάλαμε, δεν θα βγάζαμε τι κι αλλιώ. Λοιπόν. Ε, καλά, το βλέπω, ναι. ναι. Έλα, να σε καλά. Πάτε φυλάκια. Γεια. Yeah. Έλα κουνούμαλο. Αχ καιρό είχα να ακούσω, το μόλιψε. Που είστε διάλω ανώμαλοι όλοι. Κούμενοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Τερά τραγούδι την παρασκευή. Active member, και άλλο φοβάσαι για να γίνω. Κάποτε σήμερα, στο πέρασμα του αιώνιου κόμπου, Στον καιρό του τρόμου. Και τα λόγω του φόβου. Να διπλώνες έναν ησυχή και να δρομάση. Και πριν καλάρουν οι μέρε, το σκασμό να βγάζει. Να μοιάθαι η διαδηγνώμη, η κοιλή. Κάποιοι ζουν οι άνθρωποι σκιάσω τη σκηλή. Δρίνουν μανάρτε και βγουν εξ αποστάσει. Όταν στη μνήμη σου μακραίνουν οι αποστάσει. Έτσι σκηνοθετούν το σήμερα. Ακρίτοι κοσμοκράτορες κοσμοκράτορε βαρεθεί κατά έγκυρα. Είναι όλοι προβοκάτορε. Του <Σουσιάνοντας> το φόβο σου και φτιάχνουν ιστορίε. Και ενάντια στου άνπιστου τίνου σταυροφορίε. με το ίδιο ήθο και παράστημα που δεξοντώνουν. Όσα του μοιάζουν άσχημα έτσι εγώ. Αφού σκιάζεσαι ξανά σε φτηνό. Ψάχνω λοιπόν ότι <Σουσιά> φοβάσαι <Σουσιά> <Σουσιά> <Σουσιά> <Σουσιά> <Σουσιά> <Σουσιά> <Σουσιά> Η Θαγέννη στο Μεξικό, χίλιες επεξηγήσεις για τον φόβο σου στο λεξικό. Μόνο αφού στο θηβέ, Καμπορήτσινα στην Αυστραλία. Τζαμίκα από ένα αποφασίστα στην Ιταλία. Εθελοντής γιατρός από την Αβάνα και στη παιδί στην Τεχεράνη. Απάνει παντριμά να νεκρό. Κάταφος δάσκαλο στη Σομαλία. Κινικημένος Τούρκος, η γραφέα στη Γαλλία. Έργα στα πετρέλαια, στη Βενεζουέλα και στο Μπέλφαστ. Μια ματωμένη φανέλα, βραζιλιάνος μ' αυτός φέρες στο κεφάλι στο Λονδίνο. Διαλό φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Εγώ που κάνω όνειρα και έχω πολλά ώρα να χάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σηγάσω. Και το άλλο είναι... Don't talk too much, σώπα so μην μιλάς. Don't talk too much, yes, yes, I know, I know. Οκ. Okay. Συγχαρητήρια για τον αγώνα Thank you, ciao, ciao. Εσύ είσαι liberal. Liberal με την αμερικάνικη έννοια. Left liberal που λέμε εδώ. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, Γιώργο μου, φιλελεύθερο. Όχι, καλέ, παναι, μου. Ξέρω εγώ τι είσαι, democrat. ρεπουμπλικάν. Ούτε το άλλο. Εγώ θέλω μια νέα δημοκρατία όπω είναι οι ρεπουμπλικάν στι Αμερικής. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κάμε το ούτε liberal, το πιο τέτοιο ούτε που έρχεται εκεί είναι. Τι άλλο να είσαι. Πες μου τι έχει κομνιονήστε κι η Αμερική στο πανεπιστήμιο όμως είναι θάτες απολίες φορεστεί στους ανθρώπους και η Yes, students there, pants, poodastic there in your college. <Ich Kish> oh my god. Oh my god, the coronavirus is the least is the least that can happen to you. Καλή <Kish> συνέχεια. Okay. I love you. Yes, bye bye bye. Σοβαμίνε μλάση μι ν'δροπικό στη φωνή σου όπασε. Κι βιτέλος ο λόγος είναι άργυρος.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 Πως θα στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγκι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψίθυρο, με ένα τράφλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει Με μια κραυγή που θα μου λέει Mila, calcio, calcio, approjai te, asteria. Ah, sei un martirio, pian. Me mia cravghi, usamulai. Mila, passo, calcio, calcio, fa passare, calcio fa passare. Passo da fakino. Mila, passo, calcio, fa